Κεφάλων Δέλτα, σελίδα 959 Στοίχη 1 έως 6 Το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα τη Πλάνη. Αγαπητοί, μη δίδετε εμπιστοσύνη εις καθένα που σας λέει ότι εμπνέεται από το πνεύμα του Θεού και ότι έχει πνευματικό χάρισμα αλλά εξετάζετε και διακρίνεται τους ανθρώπους που εμφανίζονται εμπνεόμενοι από το πνεύμα εάν πράγματι προέρχονται ούτε από τον Θεό διότι πολύ ψευδο προφήτες βγήκαν κόσμο 2. Με αυτό δε το σημάδι και με αυτό το κριτήριο γνωρίζεται και διακρίνεται ασφαλώς το πνεύμα του Θεού. Κάθε άνθρωπος δηλαδή που παρουσιάζεται με χάρισμα πνεύματος, εάν ομολογεί όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα ότι ο Ιησούς Χριστός σε σαρκώθη πράγματι και έζησε ως άνθρωπος φέρον την ανθρωπίνη φύσιν, είναι εκ του Θεού. 3. Και καθένα, ο οποίο λέγει μεν ότι έχει έμπνευση πνεύματο, δεν ομολογεί όμω ότι ο Ιησούς ενθρώπισε και ήλθε νεκτούρα νου στην την γη με σάρκα-ανθρωπίνη, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο, ήτι το να αρνείται κανεί των θεάνθρωπων Ιησούν, είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, περί του οποίου έχετε ακούσει ότι πρόκειται να έλθει. Και τώρα πλέον είναι ο Αντίχρηστο εν το κόσμο δια των αιρέσεων και των ψευδοδιδασκαλιών, που προπαρασκευάζουν το έδαφο για την προσωπική έλευσή του. 4. Σείς όμως, παιδάκια μου, έχετε αναγεννηθεί από τον Θεό και έχετε νικήσει τους ψευδοδιδασκάλους αυτούς για τη σεμονή σα στην αληθή διδασκαλία. Και τους έχετε νικήσει διότι ο Θεός που είναι μέσα σας και σας φωτίζει και σας ενισχύει είναι μεγαλύτερος και δυνατότερος παρά ο σατανάς που ενεργεί και άρχει μεταξύ του κόσμου των ανθρώπων που είναι μακράν του Θεού. 5. Αυτοί οι ψευδοπροφήτες προέρχονται και εμπνέονται από τον μακράν του Θεού κόσμον. Δι' αυτό διδάσκουν σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου και ο κόσμος τους ακούει και τους δέχεται. 6. Εμείς όμως οι Απόστολοι και οι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου καταγόμεθα από τον Θεό και εμπνεόμεθα από τον Θεό. Εκείνος δε που από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό ακούει με προθυμία τη διδασκαλία μας. Εκείνο που δεν είναι από τον Θεό και δεν έχει αναγεννηθεί από Αυτόν, δεν ακούει και δεν δέχεται τη διδασκαλία μας. Με το σημάδι αυτό διακρίνουμε το πνεύμα του Θεού που οδηγεί στην αλήθεια και το πνεύμα του διαβόλου που οδηγεί στην πλάνη.